Η σεζόν θετινή εξελίσσεται σε αφήξει θετικά, Α, βέβαια θετικά συγκρίνοντας με, το... με την προηγούμενη χρονιά. Αν συγκρίνουμε με την πιο προηγούμενη, με το 2014, η αύξηση των αφήξεων είναι πολύ μικρή. Επομένως μπορώ να δηλώσω ότι δεν είμαι τουλάχιστον εγώ προσωπικά και δεν πρέπει να είμαστε τόσο ικανοποιημένοι διότι εκτός τότε είναι μικρή η αύξηση των αφήξεων συγκριτικά με το 2014 είχαμε μια μεγάλη αύξηση των κλινών στη Ρόδο με αποτέλεσμα να έπρεπε να έχουμε πολύ μεγαλύτερη αύξηση της τάξεως του 10% συγκριτικά με το 2014 για να πούμε ότι είμαστε ευχαριστημένοι με τις αφίξεις. Τώρα, από οικονομικής άποψης, οι πελάτες οι οποίοι ήρθαν φέτο και ειδικά μέχρι τα μέσα του Ιούλη ήταν με πολλές προσφορές διότι λόγω της αύξησης των τιμών από την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών. Δεν υπήρχε η αναμενόμενη ζήτηση, παρόλο που το ΦΠΑ, το μεγαλύτερο ποσοστό προφύθηκε από όλε τις επιχειρήσεις, αναγκάστησαν όλοι οι επιχειρηματίες να προβούν σε προσφορές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτήν την φαινομενική αύξηση αφήξεων, αλλά οι πελάτε οι οποίοι ήρθαν ήταν χαμηλού οικονομικού επίπεδου, με αποτέλεσμα να μην ξοδεύουν, το άλλο αρνητικό είναι ότι είχαμε φέτο πολύ μεγάλη αύξηση σε πελάτε all inclusive με αποτέλεσμα να μένουν στα ξενοδοχεία, να μην κυκλοφορούν έξω, να μην δουλεύει η αγορά. Και το τελευταίο είναι ότι λόγω τη μεγάλη φορολόγηση και τη αύξηση του ΦΠΑ τα έσοδα να είναι μειωμένα συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Ακούτε, διαβάζετε, βλέπετε και τα οικονομικά αποτελέσματα όλων των τραπεζών που δηλώνουν για το πρώτο εφτάμινο μια μείωση των εσόδων από τον τουρισμό της τάξης του 5%. Επομένως δεν πρέπει να είμαστε και τόσο σιόδεξοι, δεν πρέπει να πανηγυρίζουμε, διότι είναι μια εικονική αύξηση των αφήξεων, αλλά πραγματική εικόνα είναι μείωση των εσόδων. Ήταν μια σεζόν η οποία άρχισε σχετικά καλά. Συνέβησαν όμως γεγονότα έξω από την επικράτεια, τα οποία επιβάρηναν ή κατάλλου συνίσθησαν την αγορά. Και έτσι φτάσαμε σε ένα σημείο που να μπορούμε να προσμετρήσουμε το εξή. Έχουμε αριθμητικά μια αύξηση αφήξεων, αλλά ουσιαστικά έχουμε μια καθίζηση στο ενεργετικό τη αγορά. Έχουμε μια καθίζηση στο τι χρήμα κυκλοφόρησε, στο πόσο δούλεψαν οι επιχειρήσει και στο πόσο δούλεψαν οι άμεσα εξαρτώμενοι από τον τουρισμό. Οι επισκέπτε μα δυστυχώ μετά το κλείσιμο τη τοπικής αγορά για του Ρώσου και μετά το κλείσιμο των χωρών τη Βόρεια Αφρική με, με τα διάφορα συμβάντα, φιλοξένησαν αριθμό τουριστών οι οποίοι δυστυχώ δεν ήταν τη οικονομική δυνατότητα την οποία επιθυμούσε και είχε πάντα η Ρόδο. Συνεπώ βλέπαμε πάρα πολύ κόσμο να κυκλοφορεί στην αγορά, πάρα πολύ κόσμο να ε, ε, επισκέπτεται τα καταστήματα, αλλά ελάχιστο από αυτού να κρατούνται σαν δούλε, σαν τα ίσο χρήματα. Ε, χρήματα ίσω εισπράξει, εισπράξει ίσω φοροδοτική ικανότητα, ίσω πληρωμή FPI. Η αγορά απορρόφησε σε μεγάλο μέρος την μεγάλη άξιση του ΦΠΙΑ που προέρχεται από δύο πράγματα. Από την μετάταξη βασικών προϊόντων από τον χαμηλό στον υψηλό συντελεστή και από την άρση της μείωσης στο συντελεστή ΦΠΙΑ. Οι πανηγυρισμοί ότι παραπάνω, ε, εισπράθηκε παραπάνω φόρος προς τις θέμενες αξίας Νομίζω ότι δεν ανταποκλύνει στην πραγματικότητα, διότι με την αύξηση και τη μετάταξη των ειτών από την χαμηλή κατηγορία στην υψηλή, καταλαβαίνετε ότι η πραγματική σπράξη θα έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερη. Οδήγησε την αγορά σε ένα διέξοδο η αύξηση αυτή, διότι ό,τι μπόρεσε να απορροφήσει το απορρόφησε, αλλά δεν μπόρεσε να ε, αντισταθεί στην πρόκληση του να φοροδιαφύγει. Από εκεί και πέρα οι διάφορες εκδηλώσεις, οι οποίες έγιναν, ήταν σε κατεύθυνση της στήριξης της τουριστικής αγοράς. Πρέπει πλέον από εδώ και πέρα, είναι χιλιοεπομένο βέβαια έτσι, να στοχεύσουμε σε, καλύτερο, σε καλύτερη ποιότητα εισερχομένο τουρισμού, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το ζητούμενο που είναι η αύξηση της αγοραστικής δύναμη των πελατών εδώ και συνήθως η αύξηση στα ταμεία των επιχειρήσεων.